Συζητάμε το τελευταίο διάστημα πολύ συχνά με την κυβέρνηση. Mm -hmm. έχω, έχω τη διαβεβαίωση και από τον Υπουργό που, που το χειρίζεται και ω αρμοδιότητα τον, τον Υφυπουργό, τον κύριο Βερναδάτη. Έχω τη διαβεβαίωση ότι προχωράνε στα, κανονικά όλα τα, στα, στα, τα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Ε, είναι επιτακτικό το πρόβλημα σε εμάς. Εμείς είχαμε, είχαμε παρουσιάσει και το λέω όχι εκδιαστικά. Έτσι με δεν αρέσει, είναι, δεν χρησιμοποιούμε μισού, δεν χρησιμοποιούμε μεθόδου, mm -hmm. αλλά θέλω να αποτυπώσουμε, σωστά, να αποτυπώσουμε σωστά την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή η περιφέρεια του Αιγαίου δεν μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες που οφείλει να προσφέρει στου πολίτε. Mm -hmm. Γιατί στι περισσότερες στην τριπτική σχεδόν σε όλε τι υπηρεσίε μα, ε, είναι ένα, μισό, ένα ή δύο άνθρωποι θα πει μισός, θα πει ότι έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει δουλειά σε γραφεία. είναι ποτέ δυνατόν έτσι να σηκώσουμε τον όγκο της δουλειά που έχουμε τον καταστατικό μας ρόλο δεν μπορούμε να το υπηρετήσουμε σωστά λοιπόν και έχουμε πει ότι φέτος με το που τελειώσει η σεζόν δεν μπορούμε όταν τα νησιά είναι σε έναν οικονομικό οργασμό εμείς να δίνουμε να βάζουμε προσχώματα το αντίθετο όταν τελειώσει η σεζόν και αν δεν έχουμε καμία εξέλιξη στο θέμα αυτό, θα προχωρήσουμε σε κλείσιμο των υπηρεσιών μα. Εμεί μόνοι να θα το κάνουμε πια αυτό. Γιατί πρέπει να αντιληφθούν στην, στην, στην κεντρική διοίκηση, πρέπει να αντιληφθούν ότι οι ιδιαιτερότητε αυτού του χώρου δημιουργούν καταστάσει οι οποίε μόνο με ειδικά μέτρα μπορούν να αντιμετωπιστούν.